Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί Κι γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μεσημέρια Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν οι οχνοί και του φιλέψαμε. Η δοκιγή χωρί σιδέα. Κλέψανε λένε όλοι μα κλεψα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα να μαστε εδώ η ώρα ελεφέ του σε 97,8 στην Αθήνα στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη να κάνει το μικρέφωνο. Στο μικρόφωνο έχει μικρέφωνο γιατί μικρέμε συνεχώ έτσι. Μικραίνουμε και ω χώρα, μικραίνουμε και ως μυαλό Μικραίνουμε, μικραίνουμε Δεν μικραίνουμε ως ηλικία Οπότε διορθώνουμε τα λάθη όσο μεγαλώνουμε Άρα λοιπόν είναι το μικρόφωνο Στον ήχο είναι η Μαρία Υψάλτη Στη μουσική Επιμέλεια Εξαιρετική σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία Εντροφουλό μου η Νάντση, Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα Real και ενώ και με το SMS σας Να στέλνετε στο 19 και αν θέλετε, με τον υπολογιστή στο του τηλεφωνικού κέντρου 208 200 Κληρώσει τα έχουμε και σήμερα, εσεί όμω μνήμοι έχετε. Και ειδικά οι πιστοί όσο για του καινούριου, εύκολο είναι να απομνημονεύσετε και τον αριθμό 211-2008-200. Λοιπόν, έχουν γίνει τόσα πολλά από την προηγούμενη Παρασκευή που το τελευταίο πράγμα που θα κάνω είναι να ασχοληθώ με τη διαστρέβλαση της νοημοσύνης μου, σας και όλων των υπολείπων από την ομάδα του Βίκονα. Και το λέω αυτό γιατί κουράστηκα να α, λέω άλλα, να παίζουν άλλα, να καταλαβαίνουν άλλα και να βγάζουν έναν τίτλο στην κλασική στην προσυνεδριακή αντικουκουεδολογία η οποία ψάχνει να βρει... Κροϊκούς, μαλακούς, δεν ξέρω, Μα, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μαζί τους συστάθηκα μια κυρία. Ακόμα και όταν χάλασαν την επέτειο των 50 χρόνων της ΕΡΤ που με έπνευσε των συναδέλφων του και φίλων τους της ΕΡΤ μου ζήτησαν να πω το δελτίο όταν μου μέσα και παίξαν ξύλο ποτέ δεν ξέρουμε τι έγινε μετά είπα ότι την ανακοίνωσή τους ευχαριστώ να τη διαβάσω δεν θέλανε τόσο ιερά λόγια δικά τους να βγουν από το δικό μου στόμα επομένως από εκεί και μπορούν να διαστευλώνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν για να ξεκαθαρίζω τους προσωπικούς λογαριασμούς που ουδέποτε χρησιμοποίησα μικρόφωνα για να τους φέρω Εκτό κι αν είχαν ιδιαίτερο δησιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά να αφιερώνω την εκπομπή στους ταξιτζίδες, εξαιτία του τρόμου που έχει προκληθεί από έναν μανιακό που κυκλοφορεί με ένα πιστόλι και αυτοί να δουν στον εαυτό του να ταυτίζεται ε, με τον μανιακό δολοφόνο, αυτό το κάνει μόνο όποιο νομίζει ότι σε κάτι τον εξυπηρετεί. Από μένα είναι πάντω πολύ μακριά όλα τούτα. Αλλά και θα σα έλεγα και κάτι άλλο: τσίπικα. Πολύ τσίπικα. Παιδιά πολύ τσίπικα. Εδώ η μάνα χάνει το παιδί και το παιδί τη μάνα σε πολύ σοβαρό επίπεδο και αυτό το πολύ σοβαρό επίπεδο δυστυχώς δεν συζητιέται δημόσια και δεν το ωφελούν σε τίποτα μικροσυζητήσεις. Εδώ πήρε διαστάσει του υπεράδικης μονομαχίας μεταξύ Κυριάκου και Αλέξη το μάτσ της Μπάρτσα. Εγώ δεν είμαι Μπαρτσαλώνα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που είδα... Μάμα, με, α, μου ανέτρεψε τον ψυχισμό να ασχολούμαι με τα μικρά ω μαζικό άθλημα που είναι και το λατρεύω. Το ποδόσφαιρο, τα πάνω κάτω. Δεν θα καθίσω να κάνω καμία λεπτομέρεια και καμία συζήτηση αναλυτική για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή. Γιατί, Γιατί οι θεσμοί πάνε και έρχονται, και όταν λες τη λέξη ανατροπή, δεν μπορεί ο σου να πηγαίνει υποχρεωτικά μόνο στην μπάρτσα. Γιατί ο Ολυμπιακό παίζει τα ρέστα του και εκεί να πει ανατροπή, θα είναι σαν να άνθρωπο τον πόνο του. Γιατί η ανατροπή μπορεί να είναι αυτό που προσπαθεί να τροποποιήσει η Αχτσιόγλου σε σχέση με τον προκάτοχό τη Κατρούγκαλο και Μέντοράτη. Πάει και η λέξη ανατροπή από εκεί. Ο Πετρόπουλο αναζητά δείκτε για να υπολογίσει πόσο θα κόψει τη σύνταξη και δεν βρίσκει δείκτη βολικό, υπαρκτό ή ανύπαρκτο για να του επιτρέψει να κόψει όπω ο θέλει. Άρα έχει ανατρέψει την έννοια του δείκτη. Δηλαδή, δείκτη, δεν ξέρουμε τι είναι ο δείκτη μετά τον Πετρόπουλο. Υπα, καταργείται η έννοια. Ο Τσίπρα περνάει την ώρα του Twitter. Αυτή τη στιγμή που σα μιλάω, εγώ μιλάω και ο Τσίπρα. Άμα θέλετε, παρατήστε το ραδιόφωνο, σταματήστε οπωσδήποτε. Αν είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο, κάπου να τον ακούστε Γιατί δίνει συνέντευξη τύπου για μισή ώρα που είπαν ότι είναι πολύ περιορισμένη. Μην δεχτείτε καμιά ερώτηση, Γιατί είπε ότι ο Σόιμπλε μπορεί να μην έχει απολύτω λάθο όταν μιλάει εκεί στου σοσιαλιστέ. Ο Μητσοτάκη facebookάρει και σηκώνει και βίντεο με τη φάτσα του να παίζει μπάλα. Ε, το survivor συνεχίζει το παιχνίδι τη πείνα που είναι τεχνητή και η ζωή τραβάει την ανυ Πάμε να πούμε ένα μικρό τραγούδι γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με το Κόσοβο. Έχω πρόβλημα με πράγματα που θα σας πω και να μην μου πείτε ποτέ ότι δεν τα πάω και δεν σας προειδοποίησα γιατί δεν μπορείτε να τη βγάλω την είδηση μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα το Κόσοβο σχόλια. Δεν το έχει αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν το Κόσοβο είναι χώρα. Ξέρω ότι είναι πληγή, ξέρω ότι το 99 περνάγαν τα στρατά από εδώ να πάνε εκεί, ξέρω ότι τον Άτο βομβάρδισε, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Μία σειρά από πράγματα. Και τι να ξέρω εγώ, εγώ ένα μικρό ανθρωπάκο είμαι, όπω λέει και ο Λευτέρη Παπαδόπουλος με τον Γιώργο Χατζινάσιο, σε εκτέλεση τραγουδιού αυτή τη φορά από το συγκρότημα Κοτζάμ. Κοτζάμ τραγούδι, κοτζάμ συγκρότημα, κοτζάμ στιγμή για του μικρού ανθρώπου. Στου κι αυτού ανθρωπάκου των ταπεινών και των άλλων. πουλιών φυλαράξα μια ζωή με κρατάν, με κουναν μ' ένα σπάκο. Λογια μέρα νύχτα, και στοπάκου. Όπου χαρά, πρώτη πρώτη σειρά, κάποιο χρεό. Του πιο κακό κάνει τα φετικό έλα. Μου φεχτεί. Στιάθε μα αφήνεται ήσυχο, άσε με ήσυχο. Oh. Κουρασμένος κι <μιλίου> Τον Των ταπεινών και των άλλων Για δε Στου φτωχού ανθρώπου των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλακάκο. Όπου χαρά, πρώτη πρώτη σειρά. κάποιος κλεφτεί. Κι ό,τι πιο κακό κάνει, τα φετικό. Εγώ ήμουσα Να είμαστε λοιπόν, εδώ φίλοι και φίλε και ακροατές και ακροάτριε του Real FM. Λέω να κανέλυσε το μικρόφωνο και σα είπα ότι θα σα πάω στο Κόσοβο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να θυμίσω στου Έλληνε εδώ τι σημαίνει Κόσοβο, και ειδικά όταν ακούνε μεγαλοστομίε για την ορθοδοξία, για το ότι η ορθοδοξία είναι αυτή που καθορίζει για ένα μεγάλο μέρο τη σχέση με την εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Από το ότι τα πάντα είναι business και τίποτε άλλο. Μη μου πει κάποιο ότι κόπτεται για την κατάσταση ή βρίσκει ιεροπρεπέ το ΝΑΤΟ, ας πούμε, επειδή το σήμα του κάνει και σταυρό. Για να μην ξεράσω τώρα που μιλάμε. Αλλά κάποιοι από εμά αναρωτιόμαστε θα θυμάστε από εδώ, το κάνει και στο μικρόφωνο. Τι πήγε να κάνει να ταξίδια στραπεί ο Τσίπρα στο Βελιγράδι πριν από λίγο καιρό. Δεν μάθαμε ποτέ. Σκώθηκε, πήγε, γύρισε. Δεν μάθαμε ποτέ ούτε τι πήγε, ούτε τι έκανε, τι είπε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το λέω για αυτού που θεώρησαν το 1999 πίσω την υπόθεση τη Ιουγκοσλαβία καταδεικτική των συγκλονιστικών αλλαγών που γίνονται στην Ευρώπη. Που τώρα πάμε και την παρακαλάμε, τη γλύφουμε, γιφτάδικα εντελώ. Βλέπω και εδώ ο Τσίπρα λέει ότι πρέπει να τελειώσει αυτό, εκείνο το άλλο και η λιτότητα. Ξεχνώντα ότι όλα τα μνημόνια και το δικό του στο αγγλικό δίκαιο που είναι Brexit. Έχει βγει η Αγγλία. Βγαίνει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα δανεικά μα είναι με γκλέζικο δίκαιο σε δικαστήριο Λουξεμβούργο. Τι είναι Λουξεμβούργο? Λουξ Λίξ, τούτο, κοινό, Καμία σημασία δεν έχουν όλα αυτά. Θέλω να σα πάω στο Κόσοβο. Το Κόσοβο, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη πληγή στα Βαλκάνια και ήταν και η αιτία στην πραγματικότητα, η αφορμή τη πυροδότηση του κατακερματισμού τη Ζουγκοσλαβία και του μεγάλου πολέμου και του βομβαρδισμού που διεξήχθη δια το καλών τη δημοκρατία. Λοιπόν, δεν έχετε αναγνωριστεί το Κόσοβο. Με έχετε ακούσει άρπηρες φορές να λέω πως γίνεται να κυκλοφορούν οι Κοσοβάροι με νατοϊκά χαρτιά. Ή μήπως κάνετε λάθος που το είχατε ακούσει. Ή μήπως έκανα λάθος που το είπα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είμαι του περασμένου αιώνα άνθρωπος. Αφού μιλάμε τώρα για το 1999, προφανώς είμαι του περασμένου αιώνα άνθρωπος. Μια παμπόγρια. Είμαι που κάθεται και φτιάχνει και... και κατασκευάζει ιστορίε περί το Κόσοβο. Η ουσία είναι μία. Το Κόσοβο είναι πρόσκληση για λεφτά. Γιατί μου λέγατε και για τα Σκόπια, που σα κόφτει το όνομα το ένα το άλλο, η ερώτητα τη Μακεδονία. Αλλά εκεί τα καζίνα μια χαρά. Οι δουλειέ μια χαρά. Τα πάντα μαχαρά. Και εμεί εδώ, εδώ μιλάγαμε για το μακεδονικό χαλβά. Μέσα σε όλε αυτέ τις μεγαλοστομίε, μέσα σε όλη την ιστορία που ήρθε τώρα να συζητάμε. Για το αν θα τελειώσει τη διαπραγμάτευση, θα πάει τι 20 Μαρτίου, αν θα είναι τεχνικά τα ζητήματα. Τι στο διάλογο θα κλείσουν αφού είναι έξω τα εργασιακά, οι συντάξει, οι περικοπέ, τα πάντα είναι έξω, αλλά θα κλείσουν τα υπόλοιπα. Που φύγανε από τομα, που γυρίσανε, που είναι δρακουλέσκου, υπερκουλέσκου και. Λοιπόν, την ώρα που τα συζητάμε αυτά, αλλά η Ελλάδα στενάζει από την πείνα που μαστίζει το survivor και πεθαίνω, δηλαδή. Και πεθαίνω, γιατί εκεί η διάσημη είναι ευγενική. Οι μαχητέ είναι κακοί άνθρωποι, όλο σκοτώνονται μεταξύ του, καταλάβετε. Έτσι, για να ξέρετε. Θα έχετε και μία σε επίπεδο δημοσιότητα, έτσι να το βλέπετε, με στην τούρλα παραμονή τη uh, Μέρα τη Γυναίκα που γιορτάστηκε με αυτόν τον θλιβερό υποκριτικό τρόπο. που Μαζεύονται στη Βουλή και βγαίνει μια γυναίκα υπουργό και μιλάει και μαζεύονται και δέκα γυναίκε και πέντε άντρε που κάνουν την, ε, το άνοιγμα το μεγάλο να είναι παρουσία στην Μέρα τη Γυναίκα. Και ευτυχώ που ήταν και ο Κουτσούμπα και μίλησε. Ε, πάμε τώρα να σα πω τι συνέβη στο Κόσοβο. Δεν θα κάνω καλά σχόλια. Θα σα αφήσω μόνοι σα να καταλάβετε γιατί το Κόσοβο ακόμα στην Ελλάδα καπνίζει και μυρίζει, έτσι. Καπνίζει και μυρίζει από νατοικού βομβαρδισμού. Καπνίζει και μυρίζει από τύπου που πηγαίνανε τάχα μου στα παιδάκια του Κωσόβου, τα ποιε τα αποσύμπτωσταν όλα γαλανάκια ξανά το Μάλικα για να μαζεύουν απ' έξω. Λεφτά. Πάμε τώρα στην ουσία. Η μερίδα με θέμα τι διμερεί οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει τη Ελλάδα με το Κόσοβο, κράτο προ κράτο. Μη αναγνωρισμένο. Αλλά κράτο προ κράτο. Γιατί δεν μιζτάμε τα δίκια μα. Την Κύπρο μα, το Διχασμό, το ΝΑΤΟ, την Πράσινη Γραμμή. Ε, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε με καλά, γιατί σα διαβάζω κατευθείαν δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν το βγάζω από το κεφάλι μου. Έλαβε χώρα σήμερα στην Πρίστινα, 7 Μαρτίου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίου Γεωργίου Τσίπρα, ξάδερφο είναι, στο πλαίσιο τη ημερίδα που οργάνωσε το Επιπορικό Επι... Επιμελητήριο τη Πρίστινα. Με την αρρωγή του εκεί γραφείου συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε επίσης επιχειρηματική αποστολή 40 περίπου ελληνικών εταιριών. Από πλευράς Κωσόβου συμμετείχαν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επιχειρηματικές συναντήσεις. Η συνάντηση των επιχειρηματιών πιστοποιεί την ορίμανση των διμερών επιχειρηματικών δράσεων, κράτος, ελλάς, ευρωπαϊκό, μη αναγνωρισμένο το Κόσοβο, σωστά έτσι, τουλάχιστον από πλευράς Ελλάδα. Και προσδοκώ ότι θα αποτελέσει αφετηρία για τη διεύρυνση των οικονομικών συναλλαγών μας ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, Γιώργος Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής, ο κύριος Τσίπρας είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υφυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, δεν σας λέω τα ονόματα, δεν σας αφορούν, και τον Αρμόδιο για θέματα προώθησης επενδυτικών αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Διαγράφονται εξαιρετικές προοπτικές για ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων. Τι σχόλιο θέλετε να κάνω. Πείτε μου τι σχόλιο θέλετε να κάνω εγώ τώρα. Που πάνε οι επιχειρηματίε στο Κόσοβο. Και που ξαφνικά μα σκοθούν και πάνε επιχειρηματίε Τούρκοι, ξέρω εγώ, στα κατεχόμενα, λέμε αυτά που λέμε εμεί. Ε, σωστά. Ε, έτσι, για να έχουμε μια συνέστηση, αυτή τη στιγμή, σε ποια χώρα και σε ποιο χώρο βρισκόμαστε. Εκτό από γεωστρατηγικά και ιδεολογικά και χίλια πράγματα. Θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε μια ψυχή που φύγε ψάχνοντα τα τάγκ τα Λεοπάρντα. Ήταν η συνάδελφο Αριστεία Μπουγάτσου. Άφισε το μάτι του τον κόσμο. Πριν καλά-καλά το κορίτσι, από καρκίνο. Την είχαν στήρει στα δικαστήρια για μια σειρά από αποκαλύψεις σε μια εφημερίδα που τώρα δεν υπάρχει πια και ήταν η παλιά η ελευθεροτυπία. Και τώρα έρχονται ξαφνικά και θυμούνται ενώ πάμε να αναβαθμίσουμε τέσσερις μπακατέλες αεροπλάνα. Να κάνουμε και αγορέ από τα F-35. Να ξοδέψουμε τον Άμπα επι πρώτη φοράς και δεύτερη φοράς αριστερά στα όπλα θα διαρευνήσουμε το μεγάλο τον των ενόπλων δυνάμεν από πριν χωρίς να έχουμε βγει από τον Άτο χωρίς να έχουμε πάρει νίκη για τη Σούδα αστειέυομαι ποιος θέλει νίκη για τη Σούδα να σκοτούν να φύγουν από εδώ πέρα για να μην συμμετέχουν σε αυτούς ενώ η Βόρειος Ελλά κυρίως αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες και έχουμε και επευθείας γραμμή μέσα στη φωτιά του πολέμου εκεί που σκοτώνονται οι λαοί εμείς επενδύουμε. Σκοτωθήκαν στη Ιουγκοσλαβία τώρα επενδύουμε στο Κόσοβο. Σκοτωθήκαν στο Ιράκ και στην ε, Μοσούλη και τα θα πήγαμε εμείς στο Ερμπίλ και κάνουμε επενδύσεις. Για να δείτε λοιπόν αν έχει πατρίδα το χρήμα και αν έχει και εθνική προσέγγιση. Το τραγούδι... Απτα τα βάφη της ψυχής μου Φάτα Μοργκάνα, Νίκος Καβαδίας, Μαρίζα Κοχ Ακούστε τους στίχους για να δείτε Τι είναι για τους λαούς η κουλτούρα <σχελίου> <σχελίου> Στ' όλα τη στ' συναγμένα το κορμί σου σε τάση αρχαίου παγυρένιο αλγερινό που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν που θ' έρχεσαι τη βαδιλώνα που πας το μάτι κυκλώνα. Αγαπά κάποια τσιγκάνια που στην φάτα μοραγκάνια πανίδερμα την αλλημένα με καιρή. Πω μια ποκέντροπολη φάνια, ποβερνίκη. Όπω μυρίζει, πάρισε παλιωσκαρί, Χτισμένο στο εφρατί στη φινίκη που θέρχεσαι απ' τη βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα κι αν αγαπάς πια τσιγκάνα που στημένε φάτα μοργκάνα σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά Τρέφει, τρέφεται από εμά και μα σκοτώνει. Που θ' έρχεσαι από τη Βαβυλόνα, Που πα το μάτι του κυκλώνα. Πια να αγαπά κάποια τσιγκάνια. Όμω τη λένε φάτα μοργάννα. Κλέψανε, λένε, Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. <σοβι> Κλέψαν, <σοβι> <σοβι> Μην με πρίξετε σε μηνύματα για το κόσμο και για τι επενδύσει. Εκτό και να έχετε επιχείρη και πήγατε και, και σα χάλετε τσάλτσα. Διότι η ε, πόλεμη τα κράτη αυτά δεν μετράνα με επιχείρηση. <σοβι> Όπου βρίσκει λεφτά! Τι συζητάμε τώρα. Κάνουμε και επενδύσει, επίσημε όμω. Γιατί όταν μπαίνει στη μέση του Υπουργείου Εξωτερικών ο Ξάδελφο του Πρωθυπουργού δια τη ιδιότητό του βεβαίω, έτσι. Όχι επειδή είναι εξάδελφο ο άνθρωπο. Απλώ το διευκρινίζω γιατί ο Γιώργιο Τσίπρα υπάρχει κι άλλο Τσίπρα, επίση Γιώργιο που δεν είναι εξάδελφο. Πρέπει να το διευκρινίζω για λόγου ευπρεπία δηλαδή, από πλευρά ειδήσεων. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Έχω πολλά μηνύματά σα με, με περιεχόμενο. Κάντε υπομονή γιατί σήμερα είμαστε πίχτρα από μηνύματα και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Λοιπόν, και την ώρα που εμεί ψάχνουμε να βρούμε ποιο έφαγε λεφτά από τα εξοπλισ όπου τώρα πρέπει να κάνουμε κι άλλα εξοπλιστικά γιατί ο κόσμος αλλάζει, γιατί η Σουηδία έφερε πίσω τη θητεία Οι Νορβηγοί παίρνουν αλπινιστές και τους πάνε στα σύνορα με τη Ρωσία Διασχίζουν την Ευρώπη τα ανατοϊκά τάγκς Όχι τα λεοπάρτα, τα δικά μας, αυτά που ήταν το σκάνδαλο που τώρα ψάχνουμε το επί Παπαντονίου Και πάνε στα σύνορα με τη Ρουμανία, με την κήπα Έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία, πόλεμο. Γιατί και στη Συρία πώς ξεκίνησε το πράγμα. Πήγαν να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία που και καταπατήσει. Τα είχαμε δίδεν ο Άσαντ. Τα είχαμε ο ένα, τα είχαμε δίδεν ο άλλο. Όπλο να δει και η ψυχή να φάει. Και επειδή λέμε όπλο και είναι λεφτά, σα θυμίζω ότι ο Τραμπ στέλνει τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1500 κομμάτια στη Συρία να πολεμήσουν για την κατάκτηση τη Μοσούλη. Πού θα μας έκανε καλό εμάς, που δεν θα ήθελε, θα ήθελε να κάνει μόνο business, δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα στρατά, δεν θα ακολουθούσε την προηγούμενη τακτική. Όχι καλέ, απλώς αλλάζουν οι συμμαχίες. Και ταυτόχρονα ανήγγειλε το μεγαλύτερο στρατιωτικό πρόγραμμα της Αμερικής, να το κάνει, να το φτιάχνει, να το φάει να το κοιτάνε σε παρελάσεις που δεν κάνουνε. 54 δισεκατομμύρια. Τραβάτε εσεί να μιλάτε για το 3,80, 3,20, 3,10, 2,13, 5,28, 3,50 κάτι από τη σύνταξη και από το μισθό. Και η Κίνα. Ακολουθεί βεβαίω, διότι το οποίο δηλαδή α, έχουν μετακινηθεί μεγάλε βάσει, οι μεγαλύτεροι των Αμερικανών στην Οκινάου, από εκεί δίπλα, και ετοιμάζονται για πόλεμο και στον, στον, στον Ειρηνικό 7% άνοδο. Και στη μέση όλων αυτών το ντεμοντέ. Ξύλινο. Λαϊκό. Πληκτικό. Κουκουέ, έτσι δεν λέτε. Με του ανθρώπου ασχολείται. Πήγαμε λοιπόν και καταθέσαμε. Εμεί έχουμε καταθέσει και για το Αιγαίο έτοιμα. Οι βουλευτέ που είμαστε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα του Κουκουέ ζητήσαμε να συγκληθεί η Επιτροπή Εξωτερικών να μάθουμε τι στον κόρκα συμβαίνει στο Αιγαίο πραγματικά. Για να μιλεί ο καθένα στο μακρύ του και το κοντό του και τα πληροφορείτε από τι εφημερίδε ή δεν τα βλέπετε πουθενά. Διότι μπορεί να βγει και ανακοίνωση. Αλλά για προσέξτε τη σκόπιμη ησυχία για το Κόσοβο, Μούγκα τη Στρούγκα. Πήγαμε και καταθέσαμε λοιπόν, ο Παφίλης, ο Κιώκα, ο Τάσο και εγώ, την εξή αναλυτική ερώτηση και είναι από τι σπάνιε φορέ που θα με να διαβάζω ερώτηση του Κουκουέ, γιατί πρέπει να σα εξηγήσω ότι εμεί εξεκολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για του ανθρώπου. Την εξή ντε ερώτηση. Α, το εννοώ το ντεμοντέ. Έτσι σαρκάζω να μ' ακούνε και σύντροφοι και να τα παίρνω στο κρανίο, γιατί το ακούνε κάθε μέρα αυτό. Ερώτηση για το πρόβλημα των Ελλήνων αγνοωμένων στην Κύπρο. Έχουν περάσει σχεδόν 43 χρόνια από την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων την Κύπρο μετά το χουντικό πραξικόπημα. Μία από τις πληγές που εξεκολουθεί να παραμένει ανοιχτή αφορά στο θέμα των αγνοωμένων. Μεταξύ αυτό καταγράφηκαν 77 Έλληνες που υπηρετούσαν σε στρατιωτικές μονάδες στην Κύπρο και αγνοούνται κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της εισβολής. Η τύχη της πλειονότητας αυτών εξεκολουθεί να είναι αδιευκ οι ελληνικέ κυβερνήσει διαχρονικά έχουν και αυτέ σοβαρέ ευθύνε για τη μία αναζήτηση επισήμω από το ελληνικό κράτο των Ελλήνων αγνοωμένων, αδείλωτων και δηλωμένων εχμαλώτων επί 43 χρόνια. Πρόκειται για ένα σοβαρό πολιτικό, ηθικό και ανθρωπιστικό ζήτημα. Και το ελληνικό κράτο έχει υποχρέωση απέναντι στι οικογένειε των αγνοωμένων, να φροντίσει για την διαρεύνηση και εξακρίβωση τη τύχη του. Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί, σα διαβάζω πώ έχει. Σε τι επίσημα διαβήματα θα προβεί η ελληνική κυβέρνηση προ την Τουρκία για την αναζήτηση των Ελλήνων αγνοωμένων, αν προτίθεται να προσφύγει σε διεθνεί οργανισμού για το θέμα των Ελλήνων αγνοωμένων, τι ενέργειε θα λάβει στο να έρθουν εμπόδια που θέτει η Τουρκία στι έρευνε για την αναζήτηση λιψάνω στα κατεχόμενα και τι ονομαζόμενε στρατιωτικέ περιοχέ και την πρόσβαση τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων του ΟΗΕ στα σχετικά αρχεία τη Τουρκία, τι μέτρα θα πάρει στον ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψη καταθέσεων από όσου υπηρέτησαν εκείνη την περίοδο στην Κύπρο, αν προτίθεται να. Να δώσει πρόσβαση στα σχετικά αρχεία και το μέχρι στιγμή υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και την Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδείλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοουμένων. Αν προτίθεται να ανοίξει το σύλλογο των υλικών που σχετίζονται με το φάκελο τη Κύπρου, τι ενέργειες θα κάνει για να διευκολύνει την ταυτοποίηση με τη μέθοδο DNA όλων των λυψάνων που έχουν αναβρεθεί και την απόδοσή του στι οικογένειέ του. Αυτή είμαστε. Οπότε εγώ τώρα θα σα παίξω. Σε μουσική Βασίλη Τσιτσάνη η στήχη είναι Ελλήνων εχμαλώτων στρατοπέδου μετά τα Δεκεμβριανά 150 χιλιόμετρα από την Αλεξάνδρεια στην Ελτάμπα είχαν φτιάξει οι Άγγλοι ένα στρατόπεδο συγκέντρωση εχμαλώτων και είχαν φυλακίσει γερμανούς εχμαλώτους μετά τη μάχη του Ελαλαμέιν. Εκεί κατέληξαν με τρεις καραβιέ που φύγανε από το Βάλυρο Έλληνες Κομμουνιστές ως κρατούμενοι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Ποτέ δεν διερευνήθηκε ο ρυθμός Οι μαρτυρίε μιλάνε για 8 μπορεί και 10.000 ψυχές Εκεί λοιπόν κάποιοι με εξαιρετικά κείμενα που έχουν γραφτεί Από τον Καρέρ και από Μίμη το Μίμη τον Φωτόπουλο Ο Μίμης φωτόπουλο, ο ηθοποιός που τον βλέπετε Ήταν ένας από τους ε, κομμουνιστές που βρέθηκαν στην Ελτάμπα Και έχει γράψει για τα σύρματα και βιβλίο. Αυτή είναι η άλλη πλευρά μιας κουλτούρα που δεν την ξέρουμε, δεν τη βλέπουμε και μας αφορά. αφιερωμένο σε αυτούς που νομίζουν ότι οι πολέμοι να το πω έτσι, απλά και λαϊκά και σταράτα γίνονται για το καλό των λαών και στο όνομα της ελευθερίας εκτός αν είναι δίκαιοι αμυντικοί και πατριωτικοί όπως λέει και ο Λένιν γίνονται για τα λεφτά από το Κόσοβο στο Αρμπίλ και από την Ελτάμπα ως το Brexit. Ακούστε λοιπόν μέρος, γιατί δεν είναι καν όλοι οι στοίχοι που έγραψαν οι κρατούμενοι για τον τρόπο με τον οποίο τους φέρονταν μόνο και μόνο επειδή ήταν οι κομμουνιστές στα βάθη της Αφρικής. Θα σας πω μιαν ιστορία, πάρκα γυαλό Θα σας πω μιαν ιστορία, πάρκα γυαλό Θα πω ιστορία που μας δηγάνε ξορία Αν να σε καρό, πάρκα γυαλό μέρα του πολέμου Παρκαγιαλό. Κάποια μέρα του πολέμου, μέρα του πολέμου, δεν το πίστευά ποτέ μου αγκάσε καρό. Βαρκάια λόγια. Και οι μα πιγλώσαν, βαρκάια λόγια. Και μα Και μα Μα εφεράν στην Ελταβά, παρκάγια, μόνο. Μα εφεράν στην Ελταβά, παρκάγια, μόνο. más εφεράν tapa και στην Πλάτη, μα πια σταμά, σε hallo, μόνο. Μα έδιναν τη domada, παρκάγια, μόνο. Μα έδιναν τη γομάδα, Μα Ασενήνα και φυσίλια, παρκά, Ιαλό. Ασενήνα και φυσίλια, τα κατσίλια, τα παρκά, Ιαλό. και νιάστα, τα παρκά, Ιαλό. Ασενήνα και νιάστα, τα παρκά, Ιαλό. Ασενήνα και νιάστα, τα, τα, τα, τα, τα, Παρκάγια, λο. Και τα βάλα, όσοι madura, δούρα, Και τα βάλα, όσοι μα δούρα, Και τα mielada ahna se Λοιπόν πριν πάμε στις διαφημίσεις σας παρακαλώ πάρα πολύ Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας Άντρες και γυναίκες Άμα είναι μάλιστα και τα αυτιά των ανδρών ανοιχτά Έχω ελπίδες για τις αγαπημένες τους Για τις μανάδες τους Για τις ξαδέρφες τους Για τις φιλανάδες τους Για τις γυναίκες τους Και ειδικά σύντεκνη στην Κρήτη Και επομένω αν έχετε και γνωστό ή γνωστή στην Κρήτη Θυμηθείτε να τους πείτε να ειδοποιήσουν τις γυναίκες για τούτο Γιατί αυτή είναι δικιά μου διαφήμιση Σας έχω πει, το έχω πάρει στην πλάτη μου από την αρχή Είναι must, έτσι λέγεται, είναι κίνηση must Και δεν είναι must πρέπει, είναι must από το μαστό και είναι η κινητή μονάδα της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας, χρηματοδοτημένη και με γενναία επιχορήγηση από την ΕΛΠΕΝ, ελληνική εταιρεία φαρμακευτική, η οποία δεν παράγει αντικαρκυνικά φάρμακα για να βγάζει κέρδος, και στέλνει στην Κρήτη την κινητή μονάδα από τις 13 ω τις 18 Μαρτίου. Για τον τόπο, για να το θυμάστε, είναι μπροστά στα δημαρχία. Θα είναι μπροστά στο Δημαρχείο στο Ηράκλειο, μπροστά στο Δημαρχείο στο Ρέθυμνο και μπροστά στο Δημαρχείο στα Χανιά. Να, επομένως για να μην συζητάμε για τον τόπο. Κρατήστε τώρα τις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες είναι 13 και 14 Μαρτίου στο Ηράκλειο. 15 και 16 Μαρτίου στα Χανιά και 17 και 18 Μαρτίου στα, ε, στα, ε, στο Ρέθυμνο και με. με ε, τα μπέρδεψα από την αρχή. 13 και 14 Μαρτίου στο Ηράκλειο. 15 και 16 Μαρτίου στο Ρέθυμνο. 17 και 18 Μαρτίου στα Χανιά. Δωρεάν πλήρης καλό μαστογραφικό έλεγχο με ψηφιακό μαστογράφο, παρακαλώ. Με στα πόδια των γυναικών η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωέ. Ειλικρινά σα το λέω: σώζει ζωέ. Πάτε μια βόλτα, κάντε μια ε, προσπάθεια να μάθετε ε, πότε μπορείτε να πάτε, πώς μπορείτε να πάτε για να διακινηθεί η ομάδα και να προσφέρει τις υπηρεσίες που πρέπει φύγε στις υπόλοιπες απολύτω εμπορικές διαφημίσει. γιατί γυρνάμε και έχω από την Κατερίνα μέχρι τον Παντελή το Χάρο μια σειρά από μην, ε, μηνύματα που νομίζω ότι δικαίωσαν την άποψή μου να βλέπω στην οθόνη της τηλεόρασης την αρτη διαφήμιση για πιεσόμετρα και να ακούω το Δελτίο ειδήσεων. Mm. Και το τηλεοτσίπρας εντός, εκτός Ελλάδος. Άλλα μέσα, άλλα έξω. Έχει και κρατική Με η μεγάλη της προσφορά έτσι. Προσφορά σε πιεσόμετρα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, περνάω στα μηνύματά σα. Ο Παύλο, ο φίλο μου, ο κούρο, κάνει σχόλια για το survivor. Δεν καταδέχομαι ειλικρινά στο λόγο και επειδή τα λε εσύ. Έχω πει πολύ χειρότερα. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο, είναι ο κόσμο που το βλέπει. Το πρόβλημα δεν είναι το survivor. Τι α σου πω, Αν μαζευτεί το 62% του πληθυσμού, λέω τώρα για παράδειγμα, και κοιτάει πάνω από ένα λάκκο με φίδια και με ακαθαρσίες, θα φταίει ο λάκκο. Έλα ε, τώρα μην με δουλεύετε. Και μάλιστα μου αρέσει που έκανε και το αστείο, δεν το πάνε στην Ψέριμο καλύτερα. Πού το έλεγα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που μου πήραν συνέντευξη, να δεις πώς επιζήσει στην Ψέριμο και εκεί είναι πραγματικά survivor ε, κτλ. Επισημένοντα ότι είναι Τούρκο ο παραγωγό τη σειρά, οπότε το πράγμα λίγο δυσκολεύει. Κάνοντα λίγο σάτυρα στην πολιτικο-γεωστρατηγική πραγματικότητα. Και μετά από δύο μέρε πάει ο πρόεδρο στην Ψέριμο. Ωχ λέω Παναγία μου την έβαψα τώρα γιατί θα νομίζω ότι πήγε για να δείξει το Survivor πρέπει να πάει εκεί Λοιπόν μου λες να κάνω και άλλες εκπομπές μακάρι να μπορούσα να είχα χρόνο θα το ήθελα κι εγώ εδώ που τα λέμε δεν σου λέω ψέματα ο χάρο ο, ο, ο Παντελής λέει να βρω πόσα λεφτά έχουν ξοδέψει οι τράπεζες από τον καιρό που πτώχευσαν σε αμοιβέ δικηγόρων, σε πρακτικών εταιριών, σε διαφημιστική δαπάνη και να μα θυμίσει ότι έλεγε επί δύο χρόνια ότι παίρνουν του εργαζόμενους που πηγαίνουν με το χέρι στα ATM και του παίρνουν τα λεφτά. Βέβαια καλέ. Αλλά τίποτα δεν υπάρχει αν δεν το πουν τα μίντια και δεν γίνει ανακατοσούρα. Όπου δεν είπαν τίποτα για το Κόσοβο και του επιχειρηματίε που πήγαν εκεί να βγάλουν λεφτά πάνω στα πτώματα ενό πολέμου ο οποίο δεν έγινε το 1821. Μην <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Μην τρελαθώ ούτε 20 χρόνια δεν είναι. Μην τρελαθώ ούτε 20 χρόνια. Λοιπόν, ε, ο Γιάννης ο Καζαρός μου θέλει να του πω για το ρόλο των ΜΚΙΟ στην Ιουγκοσλαβία. Ο, το ίδιος όπου είναι παντού είναι. Χωρίς να αφορά σε όλες τις μίκιο. Υπάρχουν λίγες που είναι διαμάντια και είναι πραγματικά μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά δεν να τι ξεχωρίσει και θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια και πολύ αναζήτηση στόχου και σκοπού από αυτές τις άλλες που κάνουν τη βρωμοδουλειά που δεν κάνουν οι κυβερνήσεις και στο τέλος εκμεταλλεύονται τους πάντες και τα πάντα με ακούτε χρόνια ολόκληρο να λέω είναι πρωτοβουλία του κουκουέ από το 2000 η αναζήτηση του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων και προσωπική μου βουλευτική περηφάνια που δεν το αφήσαμε το θέμα ούτε μία στιγμή λοιπόν στη Κουκοσλαβία μα τι συζητά τώρα, είχανε μέχρι και ΜΚΟ που φροντίζαν τα πουλιά και ανεβαίναν πάνω στα βουνά, περί κάτι περιπατητικές λέσκες που φροντίζαν τα πουλιά και βάζανε σημάδια για να γίνει βοβαρδισμός. Τσακ, πήγαινε παμ κατευθείαν, πουπ, συστημένο. Τι συζητάμε τώρα, όταν λέμε δουλιά, μιλάμε για βρομοδουλιά. Ο φίλο μου, ο Νίκο, με ρωτάει ποια ήταν η εκτέλεση από το Ανθρωπάκο, βεβαίω, που το έχει πει η Τάνια Τσανακλείδου. Λοιπόν, η εκτέλεση έτσι όπω την άκουσε και είναι πάρα πολύ ωραία, που είναι διασκευή του 14 ε, για ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 1980, ήταν εκτέλεση και τραγούδι από το συγκρότημα Κοτζάμ. Μπορεί να το ψάξει και να το βρει από το συγκρότημα Κοτζάμ. Πάμε τώρα σε ένα μήνυμα, το οποίο θα το διαβάσω, και μετά θα χαρίσω στην ε, γράφουσα το μήνυμα αυτό. Και σε όλε και όλου που βρίσκονται στην ίδια θέση, την πιο όμορφη θάλασσα σε στίχου Ναζίμ Χικμέτ, μουσική Θάνο Μικρούτσικου, με την εξαιρετική Μαρία Δημητριάδη, λέγοντα στη φίλη μου την Αθηνά που θεωρεί ερωτικό τραγούδι τη Φάτα Μοργκάνα και εγώ πολύ, ότι αυτό είναι ένα εξίσου ερωτικό τραγούδι. Τόσο πολύ ερωτικό, που νομίζω ότι και να είναι κανένα 100 χρονών, ξαναερωτεύεται τον έρωτα από μόνο του. Γράφει λοιπόν η φίλη μου η Εκατελήνη. Ακόμα μια Παρασκευή σ' ακούω, δημωνώντα την έλευση του Σεββατοκύριακου. Μα γιατί. Για να μην χρειάζεται να πετάω την αξία ποιά μου και την κοινή λογική στο καλάχιστον αχρήστων. Ναι, στο καλάχιστον αχρήστων, όπω το λέω. Χτε, όταν μπήκαμε στο γραφείο μα, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, είδαμε μου χαρτί στον πίνακα ανακοινώσεων να λέει: Άνω κάτω τελεία. Θα πρέπει να καταναλώνετε λιγότερο χαργεί υγεία όταν χρησιμοποιείτε την τουαλέτα για λόγου οικονομία. Αλλιώ η διοίκηση θα λάβει περαιτέρω μέτρα. Το ίδιο και σε αχρία μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, καθώ στην εταιρεία εργάζονται πολλοί αλλοδαποί από τη Βρετανία, την Αμερική και την Αυστραλία. Στην αρχή όλοι πιστέψαμε ότι ήταν κάποια φάρσα από κάποιον με πολύ χιούμορα, αν δε, αφού ρωτήσαμε τι προϊσταμένε, οι οποίε επιβεβαίωσαν ότι μετά από συζήτηση που είχαμε με τι καθαρίστε του ορόφου, διαπιστώθηκε η υπερκατανάλωση χαρτιού υγεία στο δικό μα όροφο. Επίση, μα προέτοψαν να διορθώσουμε τα λάθη μετάφραση για να μπορούν οι ξένοι συναδελφοί μα να καταλάβουν περί πρόκειται. Και αφού μα κόπηκε το γέλιο απότομα, και σκέφτηκα. Μα καλά. Η Διεύθυνση δεν έχει άλλη καλύτερη δουλειά να κάνει από το να μετράει το χαρτί υγεία παρεπιπτόντος το χρησιμοποιημένο του προσωπικού. Και εννοείται ότι το κατεβάσαμε από τον πίνακα ανακοινώσεων. Και εννοείται ότι προσπαθήσαμε να τα κουκουλώσουμε στου ξένου συναδέλφου μα, να μην καταλάβουν, να μην στεναχωρηθούν, να μην του ξενήσουμε με τα περίεργα περί οικονομία στον εργασιακό χώρο. Και εμά του γηγενεί, ποιο θα μα καταλάβει. Ποιο θα μα ευχαριστήσει, ποιο θα μα πει μέχρι πότε θα μα πετούν και θα μα πατούν την αξιοπρέπειά μα σε άπτε ελληνικά, Ένα Άγγλος που είχε κάνει και έχει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα και τα κούτσο καταφέρνει με τη γραπτή ελληνική, και άρα κατάλαβε τι λέει η ανακοίνωση, γυρνάει και μου λέει: Shit happens. Σκατά συμβαίνουν, μεταφράζω εγώ. Και το αντιγυρίζω. Pray not during office hours. Μην προσεύχεσαι σε ώρε εργασία. Και το ξεπεράσαμε το χθεσινό με άφθολο. Αγγλοσαξονικό χιούμορ Κι όμως ήταν επίσημο χαρτί Έκ διευθύνσεως Που μας ζητούσε Τι Πάρε μια όμορφη θάλασσα κορισάκι μου Να πάρεις μια ανάσα Γιατί ο πολιτισμός Αρχίζει και τελειώνει ενδεχομένως Παίρνοντας από άλλα πολύ σπουδαία πράγματα Από το χαρτί υγιές Και τον τρόπο που το χρησιμοποιεί το κεφάλαιο Απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο μορφή θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν Ακόμα τις πιο όμορφες μέρες μας. Δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα Κι αυτό που θέλω να σου πω Το πιο όμορφο απ' όλα Δες έχω πει ακόμα Λοιπόν σας έχω μια κλήρωση αρα άργησα με τούτα και με εκείνα και έχω για τους δέκα πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 ε, μια εξαιρετική έτσι σήμερα κλήρωση από πλευράς βιβλίων γιατί πάμε πίσω στην καλή Ιρλανδική συγγραφική παράδοση δια της Αν Enright. Η οποία στι εκδόσει Καστανιώτη έρχεται α, αυτό το Μάρτιο στην Αθήνα και θα παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο που είναι α, Ο Χορταδιασμένο Δρόμο. Μια ε, ε, ιστορία που αφορά α, την οικογένεια, τον αποχωρισμό, τον ύκτο, την ιδιοτέλεια, τα κενά στην ανθρώπινη καρδιά και τον αγώνα για να τα καλύψουμε. Με το που ακούει κανένας αυτή την προσέγγιση, καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με Ριλανδούς, Αλήθεια το λέω. Και ταυτόχρονα έχω πέντε τίτλου από αυτό και έχω και πέντε τίτλου από το ξεχασμένο Βάλ. Μια αναπόλυση του ερωτικού πόθου σε ένα προάστιο ήσυχο του Δουβλίνου στα προόρτια μεγάλης οικονομικής κρίσης το χειμώνο του Εννιά. Με κεντρική ηρω... ηρωίδα να ακολουθεί νοερά τα χνάρια των συγκυριών που την οδήγησαν στη στιγμή που ετοιμάζεται να ζήσει λίγο πριν από τη συνάντησή της με την εύθραυστη 12χρονη κόρη του εραστήτη. Λοιπόν, είναι πολύ καλά τα βιβλία, είναι εξαιρετική η συγγραφέας και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε, η πρώτη δέκα που θα τηλεφωνήσετε. Η συγγραφέα θα είναι εδώ, στον Ιανό, την 5η, στις 8.30 το βράδυ. οποίο θέλει πάει εκεί και ειδοποιεί και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά καλά για τους 10 πρώτου τυχερού. Τη ταχύτητας έτσι όπως ρυθμίστηκαν τα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά σας έχω πολλά. <Κλέψανε> Έρχονται τα μηνύματά σας και με γλυκέννη νομορπαιδάκι μου Αλήθεια σας το λέω Ρε Αθηνά να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια Γιατί άμα θεωρεί αυτή την εκπομπή Να περπατάς και να ακούς και να μαθαίνεις Και να σίγω τραγουδάς διάφορα πράγματα Και να παίρνεις μια βαθιά ανάσα Ναξι, ανθρωπιά και πολιτισμός είναι η ίδια η κουλτούρα μας εδώ Μόνο που δεν την έχουμε, δεν τη βλέπουμε, δεν την κάνουμε Τα ίδια περίπου μου λέει με τον τρόπο του και ο Δημήτρης Πανουργίας. Ευχαριστώ βρε Δημήτρη μου πολύ Γιατί καμιά φορά το χρειαζόμαστε και εμείς εδώ Και να σε καλά δημοσταίνει για αυτό το μήνυμα που μου στέλνει, Γιατί τα παίρνω στο κρανίο Δεν γουστάρετε κουκουέ, μισώστε και γουστάρετε δεν θέλετε να ψηφίσετε κουκουέ, μην ψηφίσετε κουκουέ. Να διαστρεβλώνετε αυτά που αρνίστε να ακούσετε όμως, μου τη δίνει, με βαράει στο κεφάλι, όπως με βαράει ο οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον για ένα κόμμα που μετράει πολλά κοκαλάκια δοσμένα, για να μιλάμε εσείς και εγώ σήμερα και να λέμε αυτά που λέμε εδώ. Πολλά κοκαλάκια δοσμένα για αυτόν τον τόπο. Μου λέει λοιπόν ότι άκουγε πριν από λίγο τον Πορτοσάλτη του Μπογδάνου να λέει ότι όταν ψηφιζόταν στη Βουλή διάταξη για μείωση τη φορά αλληλεγγύη για του βουλευτέ, το ΚΚΟΕ όχι μόνο υπερψήφισε αλλά ούτε διαφώνησε. Όλα τα κόμματα αλλά και το ΚΚΟΕ επίση το Κουκουέ. Ε, δεν έγινε έτσι, ρε. Πώ θα το κάνουμε, δηλαδή. Δεν την ψηφίσαμε τη διάταξη. Το ΚΚΟΕ δεν την ψήφισε τη διάταξη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πετε μου, τι να κάνω. Αν δεν με πληροφορήσετε κι εσεί, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή και να ακούω και τον Μπογδάνο με τον με το Πορτοσάλτε μαζί. Δεν γίνεται. Και καλά έκανε ο Δημοσταίνη και μου τόστι. Αλλά τα παίρνω στο κρανίο. Πάμε στα σοβαρά πράγματα. Στα σοβαρά πράγματα. Η Πανελήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, για να μην υπάρχει όπω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει εδώ, επιλεκτική μνήμη. Με τη συνδρομή του παραρτήματο Λαβρίου τη ΠΕΑΕ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα και του Εργατικού Κέντρου. Λαυρίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση «Τίμης και μνήμη στις 12 του, του Μάρτη και «Τιμής» στις 12 του Μάρτη στις 10 και μισή στο Λαύριο. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μεγάλη σφαγή στη Μακρόνησο. Από τι 29 Φλεβάριο στις 1η Μάρτη του 1948 γινόταν η σφαγή. Η αναχώρηση θα γίνει 8 η ώρα το πρωί από την πλατεία Κάνικος για όποιον θέλει να πάει. 30, 32, 47, 8, 20 το τηλέφωνο. 32 47 820. Και πολλά άλλα τηλέφωνα. Πάρτε την ΠΑΕΑ, πάρτε το, το, το, το, το σύλλογο ε, των κρατουμένων τη Μακρονίσου, πάρτε το εργατικό κέντρο Λαβρίου να μάθετε τι λεπτομέρειες. Η ιστορία διδάσκει και ο λαό τη περιοχή, ιδιαίτερα η, η νέα γενιά του φέρουν το φορτίο να ανατρέψουν το ξεπερασμένο και σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, να μάθουν την ιστορία, του αγώνε, τι θυσίε των προηγούμενων γενεών για έναν κόσμο χωρί εκμετάλλευση, ανθρώπου από άνθρωπο, λέει η ανακοίνωση. Και να πω εγώ στον Χρήστο από το, το φίλο που με αντρεχιάζω και μόνο που το θυμήθηκα και βάλε κοινάνι στο τραγούδι και θυμήθηκα την Ελτάμπα, μου γράφει ένα μήνα καθάριζει μάνα μου τον πατέρα μου από ψήρε. Που ήρθαν μαζί του από την Ελτάμπα. Ρε Χρήστο, εγώ μιλώ και εσύ αλλού, όχι εσύ, λέει το τραγούδι. Γιατί όταν μιλάει το κουκουέ, πολλοί είναι άλλοι αλλού. Παίρνω μόνο τον τίτλο. Το τραγούδι είναι από τα ξεχασμένα, από αυτά που δεν ακούγονται πολύ του Γιώργου Τουνταλάρα. Η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει βρεθεί σε τέτοια κατάσταση και πόσο μετράει και στο προσωπικό και στο γενικό επίπεδο. Εγώ είμαι εδώ κι εσύ αλλού, πάνω στη κόψη ενός γυαλιού σαν φαντασίες κάποιου άρρωστου μυαλού και λες πως όλα τα πουλώ πως έχω αίμα αμαρτώνω σαν και τα πόδια σου φυλώ Εγώ μιλώ και εσύ σαλού, μέσα Μεστά τοπία ενός τρέλου Που δίνει ο νύχτα ενός φιλιού Εσύ γελάς και βόημα αλλού Κι ο κάθε άνθρωπος αλλού Κι ο τι γνωρίζει Βίξαμε στον κόσμο, είναι αλλού. Εγώ είμαι εδώ και εσεί αλλού. <Κι> Είμαστε τόποι χωριστοί που έχει ο καθένας κρεμαστή απ' το ταβάνι σε μια κάμαρα κλειστή πως να μιλήσεις και να βρεις ένα σημείο επαφή όταν τρελενε την πηξίδα της ψυχή. Εγώ μιλώ κι αλλού μέσα τοπία ενός τρένου, που δίνει ο κίνδυνος και η ενός φιλού εσύ γελάς και εγώ είμαι αλλού και ο κάθε άνθρωπος αλλού και ό,τι γνωρίσαμε στον κόσμο είναι αλλού εγώ είμαι εδώ Λοιπόν. <χω> Βρέα Βρέ, Αντρέα, μου λέει τώρα να σου κάνω ανάλυση και να σου, κάνω, να σου δώσω κάποιο σχόλιο σοβαρό για την επικαιρότητα τη Στα Σταλίδια πρέπει να ανοίξουμε ένα φάκελο για όλα αυτά. Και να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο, η Κίνα. Αγοράζει το American Dream ω Made in China 2025, συσσωρεύει πλούτο, φτιαχνεί ανταγωνιστικά και έξυπνα εργοστάσια. Έχει απόλυτο δίκιο. Το State Department που προσπαθεί να καθησυχάσει την Κίνα και το ΝΑΟ που προσπαθεί να καθησυχάσει την Κίνα κάνει επενδύσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Επομένω, μη δώσετε κάποια σημασία στην προχειρότητα, γιατί πρέπει να το πάμε σε πολύ βάθο αυτό και να δούμε τι προετοιμασίε του πολέμου για να βγάλει λεφτά το κεφάλαιο. Σου υπόσχομαι μέχρι και την άλλη Παρασκευή μπορεί να, και να τα καταφέρω. Και ο φίλος Μονιώνης ο Μακάλης ετοιμαζόμουν να επεκταθώ ανοίγοντας αλυσίδα Μακάληγων εκεί. χε Χεχεχε καλύτερα. Σε όλους εσάς αφιερώνω του Γιώργου Μαρούλη στίχους μουσική και τραγούδι το 30 που γίνεται 40, που γίνεται 50 ακούστε το, μετράει μετράει είναι πρωί, σηκώνεσαι για τη δουλειά Όλα σου μοιάζουν μαύρα και κάτι φταίει Ίσως ο χρόνος, ίσως να είναι η μονασιά Μου στις ζωές μας και σαν ποτάμι hey, hey, hey, hey. Μα προσπαθείς πέρνεις σαν ασαβάθια hey, hey. Και έφτιασαι να γίνουν όλα που στα θέλεις αν θέλει ο άνθρωπο, τα πάντα νίκα Μα δε σε θέλει, δε σε θέλει το γαμίδι, δε σε θέλει Το να πετύζεσαι συνήθως δε βοητά Μόνο σκοτούρες, βασάνα και γρίνια φέρνει Το είχα κάνει κι εγώ και όχι μια φορά Κοιτά τη ζυγαρια, εις βάρος μου να γέρνει Μα τι είναι εκείνο που στα αλήθεια σε χαλά που κάθεται στο στίχο, κάθε αμφιχά. Να άρπαξε, τη ζωή από τα Εγώ την άρπαξα, του τρίχα, τρίχα. Ξέρω, αλήθεια, πω σε το Και, και, και ξέρω, αλήθεια, για το τύψεων, τα, και εξιδίον, τα αλότρια. Γι' αυτό σου τραβεί. σου θελιά, Já vi la batalla, Έτσι κι πίσω να μην φτάνει και να τρέχει. Έτσι κι εδρώνε σε καριέρα και δουλειά. Νο της μια στο νου και ό,τι δεν αντέχει. Έχεις προβλήματα πολλά, πάρα πολλά. με τι φυλίε, τι δουλειέ σου και τι σχέσει. Πιέζεσαι και έτσι δε βλέπει καθαρά. Του πρέπει πρώτα στο κόμμα σου να χωρέσει. Πρέπει να κάθει να σκεφτεί πρώτα Και μη σκεφτεί τα χρόνια που άφησε να φύγουν. Έτσι δεν κάνεις πρόκοπη ρε και το ξέρει Φιλιά τα λάθη τα παλιά Κι όλο σε πνίγω Μη στο μυαλό σου πράγματα του θες Μονάχα καν ξέρουν Να σε κρατάνε Παρέα, να σε κάτσε με δραδοχές Κι ακούς το πάμα την αρχή Μαζί Μάζε το πάμε Τι σου φταίει γιατί τρελαίνεσαι Που μεγαλώνεις Και που σαν μεγάλο Έφτεσαι Γιατί Α, τα παραδιά Γνωρίζει σε μα και να μπροσικό, δικέ σκίσουν διάαντα. Μα σε παλιά, τι σου φταίει, Που και που σα μεγαλώσκεφτεσαι. Γιατί τα παραδείγματα πάντα. Και με και με Διαβάζει ότι. 6 στου 10, αύριο 7 στου 10 με προσωρινή μερική εργασία μερική σύνταξη μερική ζωή μερικές απαιτήσει, μερική προσαρμογή στα τεχνικά Survivor Χορέψέ για να πάρετε μια ανάσα Αργεντίνικ Μανώρες Μητσιάς η φωνή Μάριος Τόκας η μουσική Φίλικο Φίλιππος γράψα η στοιχή γιατί μπορεί μέσω ανθρωπινών σχέσεων Κάποιος να πάρει μια πολύ, πολύ βαθιά άναζα. Μοναξιές θ' όλη η ατμόσφαιρα και η νύφος Κι εσύ δίπλα με ένας γρίφος. Στο πιάνο παίζουν δάχτυλα υδρομένα Αργεντίνοι καταντώ απερβισμένα. Χορέψε με να ανεβούν στα μπαλκόνια της ψυχής Κοιτάξε με, με το βλέμμα σου το βλέμμα της βροχής Φίλισέ με η βραδιά σηκώνει λόγια φλογερά φόρεψε με ένα σώμα είναι αυτό δώσ' του φτερά Μοναξιές και ένα παράπονο που βγαίνει σε μια νύχτα ερωτευμένη Και το μικρόφωνο δοσμένα Σε τραγούδια του 30 Ταγισμένα Μόρεψέ με να ανεβούμε Στα μπαλκόνια της ψυχής Κοιτάξέ με, με το βλέμμα σου Το βλέμμα της βροχής Φίλησέ με η βραδιά Σηκώνει λόγια φλογερά. Ωρέψε με, ένα σώμα είναι αυτό, δώσ' του φτερά. Μόνας γες, θ' όλη η και η μύθος και, και στο πιάνο ένας και στο πιάνο καζουν δάκτυλα υδρομένα Αργεντίνοι να. απελπισμένα. Να θυμάστε κάθε φορά που μου γράφετε καλά λόγια Ότι εγώ είμαι κερδισμένη αυτή την εκπομπή Όσο και δεν σας αρέσει να σας το λέω Στην πραγματικότητα να το αισθάνεστε Εγώ παίρνω περισσότερα από ό,τι παίρνετε εσεί. Εγώ παίρνω από εσά περισσότερα από ό,τι παίρνετε εσεί από μένα Και έτσι σα αποχαιρετώ με μαύρη μουσική Που γλίστρισε, όχι να το καταλάβει Και πέρασε μέσα σε έναν άσπρο, χοντρό, καθόλου όμορφο Κ καθόλου που λέγεται Ragged Bone Man και εδώ και δύο μήνε σαρώνει με το Human. Αμ' όλη Human. Είμαι απλώ ένα άνθρωπο. Είναι ανθρώπινε οι καταστάσει. Σα το χαρίζω και σα αποχαιρετώ. Καλό, παγερό, μαρτιάτικο, παλυκοκαύτικο σε Μπει αυτό το πλούτο.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 And you're only human, after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me, oh, some people got the real problems, some people lot of love, some people think I can solve.